Ανάγνωση τώρα Στο είμαι καλά Σβήνω, ξαναγράφω, βάζω τόνους Είμαι καλά Προσθέτω μπροστά το αν Το α, το να Το μα, το δεν Σταματάω, σκέφτομαι μέσα από το παράθυρο Για έξω από το παράθυρο Σηκώνομαι, βγαίνω Η πόρτα ανοίγει, κλείνει πίσω μου Κλειδώνει με παλαμάκι τα σανσέρ είναι στον όροφο Μαζί του ταξιδεύω στο Ισογειο Το αφήνω Συνεχίζω μόνος περπατάω Ακολουθώ τη ροή των αυτοκινήτων Παράλληλα, παράλληλα Πόδια διασχίζουν πεζοδρόμιο Πατάνε σκουπίδια, τσάλα Πατάνε το Κλωτσάνε το ζω στην Αθήνα. Συναντούν γόνατα, μπούτια, γοφούς. Σχηματίζουν σώμα, χέρια, κεφάλι. Δεν ορίζουν όνομα. Δεν επιδιώκουν επαφή. Δημιουργούν εικόνα εκτός οθόνης για το τι συμβαίνει εντός τη Συγκροτούν ανάσα με μορφή γραμματοσυράς. Την ελευθερώνουν. Αποτυπώναται στο μπλουζάκι μου. Στο κάθε μπλουζάκι μου λέει... Συνδέομαι, συνδέομαι, συνεχίζω, το φανάρι είναι κόκκινο για μένα Κόκκινο γιατί έρχεται, για ό,τι έρχεται απέναντι σε μένα κόκκινο ότι έρχεται πίσω από μένα κόκκινο ότι έρχεται αριστερά μου κόκκινο ότι έρχεται δεξιά μου Δοκιμάζω να κινηθώ με αυτό το τρόπο Ξεφεύγω, απομακρύνομαι, όλα επιστρέφουν στη ροή μαζί κι εγώ Τώρα τρέχω, τρέχω, τρέχω Υδρώνω, κόβω ταχύτητα. Βρίσκω παγκάκι, κάθομαι. Ένταση παραμένει. Ζωγραφίζει στο μέτωπο μου. Γραμμέ, γραμμέ οδηγούν στα αυτιά και τα συνδέουν. Γραμμέ, αυτή ακούει, αυτή τώρα. Τοποθετώ, φωνή πάνω του να κυλήσει. Τεντώνουν, γλιστράει, πέφτει. κίνες σπάνε. Πέφτουν πάνω τη, τη δένουν. Την χμαλουτίζουν. Κίνοι. Πιέζεται, θα σκάσει, σκάει, ήχο αναπαράγεται αλλά δεν αποκωδικοποιείται, σηκώνομαι, μαζεύω, θάβω στον αέρα μου, τόνος στο επιστρέφω, επουλώνω, ξεκινάω.